Αναδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι ο Πρωθυπουργό βαδίζει στον δρόμο της διάλυσης. Ο βαδίζει στον δρόμο της διάλυσης. Με πια διάλυσης, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, διαλύει ή διαλύει το ίδιος... Το δεύτερο ενδεχόμενο νομίζω δεν έχουμε αντίρρηση. Θα το χαρούμε. Αλλά αν αφορά και όλου εμά, βέβαια, όταν κάποιο διαλύεται το ίδιο, μάλλον θα διαλύσει και με ο, ο, οτιδήποτε καταπιάνεται. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, η οποία στα μισά θα αλλάξει μήνα. Μπαίνουμε στον Χριστουγεννιάτικο και τον τελευταίο μήνα του 2022, ένα έτος που η Ελλάδα εκτινάχθηκε, εκτοξεύθηκε, πήγε ψηλά, ξεπέρασε τα όρια. Αυτά λέει ο εκπρόσωπος κάθε μέρα τέτοια ώρα. Βάλαμε και ένα απόσπασμα να το ακούσαμε πριν. Να ακούσουμε όμως τη λέει και ο ίδιος ο διαλυμένος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να κλείσω με το μήνυμα που ε, εκπέμπει συνολικά η οικονομική μας πολιτική στα νέα δώστα όλα και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού. <Το Μην πλησιάζει ποτέ γύδα από μπροστά, γάιδαρα από πίσω και ηλίθιο από πουθενά. Ε τότε τι να κάνει, άμα δεν κάνει αυτά τα τρία που λέει εδώ άλλο Κυριάκο, ο Μην Διαλυμένο. Ο πρώτο είναι ο Διαλυμένο, τον ακούσαμε πριν, μετά δώστε όλα. Αν δεν κάνει αυτά τα τρία πολύ βασικά πράγματα στη ζωή, και καλά με τη γύδα και το γάιδαρο, τον ηλίθιο, πώ μπορεί να τον αποφύγει. Κάνει εκπομπή ο Βελόπουλος και παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατέ του. Θέλω να ψηφίσω εσά, Εγώ. Πόσο ανόητη είστε, Είμαι εξαντλητή. Μένω στη Θεσσαλονίκη και θέλω να ψηφίσω εσά, Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν εσά. Πόσο ανόητη είστε, Δεν μπορώ να είμαι. Θα ψηφίσουν εσά. Όσο ανόητη δεν μπορεί. Ανόητη, όχι λυθή που είπε πριν γιατί τη γίδα, το γάιδα και τον ηλίθιο δεν μπορεί να τον αποφύγει. Συφοφόρομο εδώ, ε, τον δέχθηκε. Τον δέχθηκε, τον αποπήρε κιόλα. Συμβαίνω και στα καλύτερα κόμματα και στι καλύτερε οικογένειε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή έχουμε μπει σε βαθιά προεκλογική περίοδο, είναι Νοέμβριο, τελευταίε μέρε, θα έρθει και ο Δεκέμβριο, οπότε θα γίνουν οι εκλογέ Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί, σύμφωνα με τα Τωρίνα. Όμω έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδο αυτή που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, πώ σηματοδοτεί την προεκλογική περίοδο. Ένα τομέα είναι οι παροχέ. Έχουμε τέτοια πάρα πολλά. Το δεύτερο είναι να πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί σε lifestyle εκπομπέ. Όχι στι άλλε εκπομπέ. Στι lifestyle. Για να πιάσουν τα κοινά, τα λίγο πιο έτσι, παράξενα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε προχθέ ο Κυριάκος Μητσοτάκη στην εκπομπή τη Ναταλία Γερμανού. Στο τέλο μια μέρα που όλα έχουν πάει στραβά. Και αισθάνεστε ότι το κεφάλι σα θα σκάσει, θα σπάσει. Πώ αποφορτίζεται ο πρωθυπουργό μια χώρα, μία μέρα που όλα έχουν πάει κατά διάολου, α πούμε. Όχι διαφορετικά από ότι νομίζω θα έκανε οποιοδήποτε έχει μια δυσκολία στη δουλειά του. Δηλαδή, ο καθένα νομίζω έχει του τρόπου του. Για μένα είναι πολύ σημαντική η άθληση. Η άθληση, σωστά. Αν εκτόνωσε. Ειδικά αργά το βράδυ. Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά και είναι συνηθισμένο αυτό στη δουλειά μας, ειδικά όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά και είναι συνηθισμένο αυτό στη δουλειά μας. Δεν είμαστε τηλεπερσόνες να πηγαίνουμε στα κανάλια να ασχολούμαστε με το ποιος θα κάνει νούμερα. Έλεγε στη Βουλή παλιότερα. Τελικά είναι τηλεπερσόνα. Πήγε στα κανάλια, μιλούσε με την Αταλία Γερμανού και έλεγε εκεί, όπω ακούσαμε, ότι στη δουλειά του, στη δουλειά του υπάρχουν και κάποιε μέρε που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και πρέπει να αποφορτιστεί με αθλητισμό ή δεν ξέρω, εγώ βλέπει τηλεόραση. Το σασμό έλεγε ότι βλέπει και διάφορα άλλα τέτοια. Η, ε, η εικόνα που έχουμε σχηματίσει από αυτή την κυβέρνηση είναι ότι κάθε μέρα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν πάνε καλά τα πράγματα, ώστε να χρειάζεται αποφόρτιση, αθλητισμό. Και όλα τα να μείνουμε όμως σε αυτό το τελευταίο που ακούσαμε τότε στη Βουλή το είχε πει πριν κάνα δύο χρόνια ότι δεν είναι τηλεπερσόνα να πηγαίνει στα κανάλια Αυτό ακριβώς Περάστε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μα χαρά. χαρά. Η χαρά είναι δικιά μου. Συγχαρητήρια ε... για την ωραία σα εκπομπή και για τι ωραίε φιλοζωικέ πρωτοβουλίε σα. Ναι. Δεν είμαστε τηλεπερσόνε. Οπότε είναι χαρά για εμά έναν πολιτικό, τον κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Δεν είμαστε τηλεπερσόνε. Ξεκινήσω και θα πω ότι είναι πολύ μεγάλη μα χαρά και πολύ μεγάλη μα τιμή που είστε εδώ μαζί μα. Και σα ευχαριστούμε που λίγε μέρε πριν ανοίξουν οι κάλπε, θέλετε να δώσετε και μια διαφορετική συνεδρία. Και εγώ σα ευχαριστώ για την ευκαιρία. Που μου δίνετε, να βρεθώ στην ωραία σα παρέα. Δεν είμαστε τηλεπερσόνες! Καλώ ήρθατε! Ξεκινάτε εσεί αυτό το όνειρό μου σήμερα να έρθει ένα πολιτικό αυτή τη δική σα κλίμακα και επιτέλου ένα late night show, κάτι που το βλέπουμε παγκοσμίω να πηγαίνουν ναι. παντού και στην Ελλάδα δεν έρχονται κανείς. Είναι, είναι χαρά μου που είμαι μαζί σα, είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Δεν είμαστε τηλεπερσόνες Να πηγαίνουμε στα κανάλια να ασχολούμαστε με το ποιο θα κάνει νούμερα! Τα νούμερα! Εδώ λοιπόν κύριε Διάκος Δεν είναι τηλεπερσόνα, απεδείχθη Βάλαμε τέσσερα παραδείγματα που αποδεικνύουν, αποδεικνύουν Τα παραδείγματα αυτό ακριβώς Ότι δεν είναι τηλεπερσόνα και δεν πάει όπου να είναι Σε lifestyle εκπομπές για να κάνει νούμερα Πολύ σωστά τα λέει Εμείς θα σταθούμε όμως στο άλλο που είπε στην ίδια φράση Ότι η αποφόρτιση για αυτόν Το ξέρουμε φαίνεται άλλωστε Είναι ο αθλητισμός, η γυμναστική Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα σας Με κέφι. Προσοχή Τα χεράκια δεξιά Τα χεράκια αριστερά Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση Τα χεράκια δεξιά Τα ακροδεξιά Τα χεράκια αριστερά Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά Πάνω τα χεράκια Από πάνω προς τα κάτω Κάτω τα χεράκια mm. Το παιχνίδι πως Νιώθω πολύ ωραία. Τα χεράκια μου στην... Που έξαν. Τρα λα λα, τρα λα λα, τρα λα λα, πολύ καλά. Μου είναι ευχάριστο αυτό το οποίο κάνω. Το κεφάλι δεξιά. Καθόλου. Το κεφάλι αριστερά. Ούτε δεξιά, ούτε κεντρώα, ούτε αριστερά. Πάνω το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Κατ Σε μέρα μεσημέρι Συνήθως πέφτει βράδυ Πάνω το κάτω κεφάλι. Α, α Πάνω το κάτω Το μαρτύριο της σταγώνας. Τα τώρα βάζω Και τον νιώθω βαθιά Το κάτω κεφάλι μου σκεπάζω Η π*** Ω... φ... πολύ καλά Τελειώσατε από απογυμναστική έγινε τσόντα πάλι, δεν το κατάλαβα, αλλά έχουμε υλικό. Είναι ερεθιστικό το υλικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να επανέλθουμε εδώ στα δικά μα, στα σοβαρά. Το Μέγα Αλέξανδρο, όλοι τον θυμόμαστε στη φάτσα. Τον θυμόσαστε, φαντάζομαι, και το Βουκεφάλα. Ο Βουκεφάλα είναι ίδιο με όλα τα υπόλοιπα άλογα. Δεν είχε κάποια διαφορά, ή δεν είχα εντοπίσει εγώ. Το Μέγα Αλέξανδρο, όμως, τον ξέρουμε όλοι. Μην ρωτάτε πώ, τον ξέρουμε. Το Σπύρο Μπιμπίλα, τον ηθοποιού επίση τον ξέρουμε όλοι. Είναι και πρόεδρο. Λοιπόν, ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ίδιος φτιστό όμως ο Μεγαλέξανδρος. Μοιάζεις και στον Μεγαλέξανδρο. Σε αυτό είναι να αμφισβήτητο. Σε ποιόν το είπε Σπύρο μου πρώτα. Ορίστε. Ακούστε, αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο σπουδαίο σκηνοθέτηση σε ένα έργο του Σέξπιρου που έπαιζα. Εάν αυτό... Είναι αμφισβητήσιμο για αυτού που λένε Αν νομίζει ότι μοιάζει, Μα είμαι ολόγιο. Και γι' αυτό λέω πολλέ φορέ και α με κοροϊδεύουν αυτοί που λένε ότι εμεί είμαστε όλοι Τουρκοπορείτε, Όλοι έχουμε Τούρκικο αίμα. Yeah. Ε, έχουμε σίγουρα. Εγώ έχω και αρχαίο ελληνικό. Γιατί έχω αυτό το πρόσωπο. Α, δεν είναι αμφισβητήσιμο τίποτα όταν υπάρχει εικόνα. Όταν η εικόνα μιλάει από εμά. Εγώ της. είμαι πολύ περήφανο που μοιάζομαι αρχαίο Έλληνα και επίση η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη χαλκιδική που αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Δεν μπορεί τον DNA των Ελλήνων να χάθηκε ολο χερό επειδή περάσει. σαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτοκάλοι, Τούρκοι Κάκους απογόνους θα έχει Κάπου, Αλέξανδρος Κάποιο DNA ελληνικό δεν παρέμεινε Εγώ είμαι πολύ περήφανος που το που λέω ναι μπορεί να είμαι να έχω μέσα μου λίγο αρχαίο ελληνικό αίμα και να μοιάζω τόσο πολύ με να αρχαίο Έλληνα γιατί έχω και έξανδρο και γαλάζια μάτια και αυτή την περίεργη μύτη Η εικόνα μιλάει έχει. από μόνη της Ακριβώ. Για όση σύμβεβο, για αυτή Η κόνα μιλάει από μόνη της φύλη. Ακριβώς. Απα, <laughs> χάρηκα πάρα πολύ. Ξαδέρφι, η ίδια βοηθούμε την κυράση. Ο προθυμούργος περιοδεύει στην περιφέρεια, αναλονόμενος σε λόγια και αφελής διαπιστώσεις, που σκοπό έχουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω στο κακό παρελθόν της. Ε, και, απαντώ εγώ. Μα τι πετάχτηκε τώρα κυβερνητικό εκπρόσωπο, εκπρόσωπος Είχαμε στον νου στο Μεγαλέξανδρο Που είναι ίδιος ο μπιμπίλα. Μην πάει προς τα καυγάμιλα και έχουμε τίποτα άλλα θέματα Με τον Ερντογκάν Στο αόρια είμαστε το βλέπετε Το καταλαβαίνετε Μοιάζει λέει με τον Μεγαλέξανδρο ίδιος αν δεις τον Μπιμπίλα λες Και έλεγα τόσα χρόνια τι μου θυμίζει τι μου, Και είναι ο Μπιμπίλας ο Μεγαλέξανδρος Ο Λόιδιουσκ Αφού λέει αυτά ο Μπιμπίλα μόνο του για τον εαυτό του, ότι έχει αρχαιοελληνικό αίμα, είναι και από τη Χαλκιδική, άρα όλοι εκεί πάνω είναι παρόμοι, του λέει και δημοσιογράφο, μα φαίνεται. Η εικόνα μιλάει από μόνη τη. Αυτό είναι το ωραίο που πάντα οι δημοσιογράφοι θέλουν να ε, κάνουν το μάζεμα, τη σούμα, να βάλουν τίτλο σε αυτό που ακούνε. Είτε είναι βλακεία, είτε είναι σοβαρό, αισθάνονται την ανάγκη να το κωδικοποιήσουν σε τρει λέξει και βγήκε αυτό το πολύ ωραίο. Η εικόνα μιλάει από μόνη τη. Δηλαδή ο Μπιμπίλα είναι ίδιο ο Μέγας, Αλέξανδρος, Το κρατάμε και αυτό γιατί έχουμε ανάγκη από πρότυπα και εικόνα. Η εικόνα είναι, το καταλαβαίνει ο καθένα, είναι η εποχή τη εικόνα. Οπότε μα δίνει μια αισιοδοξία ότι κάποιο τόσου αιώνε μετά είναι ίδιο ο Μέγας Αλέξανδρος Ο Άδωνη, δεν ξέρουμε ποιον μοιάζει. Έχετε καταφέρει να πείστε σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη και ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Ποιον να πείσουμε, Την ίδια την Ήδη βλέπετε την κοινωνία, κοινωνία ασχολείται με τι Τι είναι για την κοινωνία. Ή την βλέπετε η κοινωνία να ασχολείται με τις Καθόλου. Τίποτα. <laughs> Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Απαντάει και ο Άδωνο με ερώτηση. Ποιο να πείσουμε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία ασχολείται. Άρα, όταν δεν ασχολείται η κοινωνία, ανεξαρτήτως αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει θέμα, αν υπάρχει θέμα και πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία, δεν χρειάζεται να πείσει. Είναι κορόιδα άλλοι, οι άλλοι ηγέτε δυτικών χωρών που στο βάθο δεκαετιών πάντα σε τέτοια θέματα. Παρετούνταν, έπιθαν την κοινωνία, δίναν μάχη εν πάση περιπτώσει να την πείσουν την κοινωνία και του απασχολούσε πολύ το θέμα, ανεξαρτήτως αν η κοινωνία ασχολείται. Γιατί εδώ, τι θέμα και να γίνει, στο γυρίζουν όλοι αυτοί οι κυβερνικοί και λένε: Μα εδώ η ακρίβεια είναι το θέμα, διότι πρέπει να φάει ο κόσμο να γεμίσει το καλάθι, και, και, και Δηλαδή, κανένα άλλο θέμα δεν θα υπάρξει ποτέ, γιατί πρώτο θέμα και άλλη το, από ό,τι φαίνεται, είναι η πείνα. Οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο θέμα γίνει, θα το ξεχνάμε, γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να ζήσουμε και αύριο. Ωραία επιχειρήματα, πολύ ωραία ερωτήματα από του αρμόδιου υπουργού. Πάει ο Κυριάκο Μιτζοτάκη το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα Καλιθέα γιατί, όπω είπαμε, έχουμε εκλογέ. Στο αστυνομικό τμήμα Καλιθέα υπάρχει ένα τμήμα κακοποιημένων γυναικών. Πολύ καλό είναι αυτό που το έχει ελληνική αστυνομία γιατί, όπω βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, η κακοποίηση των γυναικών πια είναι θεματάρα στην καθημερινότητα και είναι καλό που υπάρχει να πάει άμεσα όταν πρέπει, τη στιγμή που πρέπει να βρει το κουράγιο. η κακοποιημένη γυναίκα να πάει να το καταγγείλει. Πάει λοιπόν εκεί ο Πρωθυπουργό, είναι η αστυνομικός υπεύθυνη του τμήματος, είναι ο Θεοδωρικάκος ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και του εξηγούνε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το τμήμα. Θα μπορούσε να κάνει 100 ερωτήσεις. και θα μπορούσε να μην κάνει μία ερώτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτή τη μία ερώτηση. Πού σα περιστατικά έχουμε, Αντιμετωπίση, Έχουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε ε. το γραφείο να λειτουργεί. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το έχουμε 62 περιστατικά. Τα πιο πολλά είναι, είναι με ημερομηνία συνήθω, Σάρντε Μπέρετε. Πού έγινε με ημερομηνία συνήθω, Σάρντε Μπέρετε. Πού έγινε να έρθει να να κάποιο, κάποια γυναίκα στην κυριολεκσία υποπίεση εκείνη τη στιγμή να σα βρει. Τα πιο πολλά έχουν τη χρειά του επίγοντο. Δηλαδή συμβαίνουν αυτήν την ώρα, είναι αυτό φορά. <συμπτω> Τι είναι η κακοποίηση γυναικών; ακτινογραφία, να πάρεις να κλείσει ραντεβού ένα μήνα μετά. Όταν γίνει, αν συμβεί, που δεν, ποτέ δεν πρέπει να γίνεται μέσα στο σπίτι, αλλά λάζοντας φεύγει η γυναίκα, το λέει η αστυνομικός του, εξηγεί, που τον κοίταγε να μην πω πώς τον κοίταγε, φεύγει από το σπίτι και τρέχει κατευθείαν να πάει να σωθεί. Δεν έχει ραντεβού, δεν παίρνει ραντεβού, την έχει χτυπήσει, Ο κάφρο και παίρνει τηλέφωνο μετά από μια ώρα και λέει: Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού γιατί με κακοποίησαν και τη κλείνουν ραντεβού. Έλα την άλλη βδομάδα γιατί δεν έχουμε τώρα. Τι λογική είναι αυτή, Υπευθύνου ανδρό, Υπευθύνου ανθρώπου, εδώ δεν έχει σημασία το αξίωμα, πόσο μάλλον που είναι πρωθυπουργό, αλλά είναι ερώτηση που δεν την κάνει. Αν μπει λίγο και καταλάβει τι γίνεται γύρω σου, Βγει από τη γυάλα που σε έχουν για όλα τα θέματα και καταλάβει τι ακριβώ γίνεται. Έκανε αυτή την ερώτηση, Αν κλείνει ραντεβού η γυναίκα. μην πάει και στο αστυνομικό τμήμα και έχουν δουλειά και τη διώξουν για από εκεί, έκανε αυτή την ερώτηση που θα έπρεπε να μην την είχε κάνει αυτήν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Πάμε τώρα στα καλά της πολιτικής ζωής. Και επειδή δεν θέλω να καταχθεί το χρόνο σας, κύριε Υπουργέ, θα πάμε τώρα στα βασικά. Εμείς υποσχόμαστε ένα πράγμα, τους Χρυσοκάνθαρους. Εμείς υποσχόμαστε ένα πράγμα, αγελαδινό γάλα. Πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση και πόσο ικανή, όταν αντί να πάτε ως κυβέρνηση στη Λιβύη για να καταργήσετε το τουρκολιβικό μνημόνιο, η μόνη αιμονή είναι να πάτε μπούτει κοτόπουλο. Γι' αυτό δεν κατέβει ο δένδια. Στη Λιβύη είχε μπουτι κοτόπουλο, μετά, μαζί με τα εμβόλια, του πήγε κάτι εμβόλια. Στη Βεγγάζη είχε και μπούτει κοτόπουλο. Οι χρυσοκάνθαροι είναι οι χρυσόμυγες. Αυτό το υπόσχεται. Ο Κυριάκος Βελόπουλο εδώ ομιλία από την Βουλή Προχθές είχαμε και την Black Friday Η οποία συνεχίστηκε και το Σάββατο και την Κυριακή Πήγαμε όλοι και ψωνίσαμε μοναδικές ευκαιρίες Κοιτούσα μια καρέκλα Πέρυσι η οποία γύρω στα 350 ευρώ Και φέτος με έκπτωση 100 ευρώ Έχει 3,70-3,80 Πιο φθηνή Αγαπητοί προσκεκλημένοι Κλείνουν 80 μεγάλε και μεσαίες επιχειρήσει. Χάνονται 30.000 στς εργασίας. Ναι. Το είπαμε και το κάναμε. Ευχαριστώ. Okay. Ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει τον τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους τεραυμένους καιρούς. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλο. Εδώ Ελληνοφρένεια, λοιπόν, με την καρέκλα που αγόρεσε το Παλκάρι, μάλλον δεν την πήρε, γιατί είδε τι γίνεται και κατάλαβε τι ακριβώ συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά, να τα λέμε αυτά τα καλά. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880, τηλέφωνο επικοινωνία του σταθμού, αυτή την ώρα το σηκώνει το ακουστικό αποστόλιο. Μπορείτε να πάρετε να πείτε ότι θέλετε. Είχε παράσταση την Τετάρτη τη Δεύτερη στο Σταυρό του Νότου. Η Πρώτη πήγε πολύ καλά. Αυτή θα πάει ακόμη καλύτερα, γιατί πάντα στρώνουν τα πράγματα, αν και απ' την αρχή ήταν στρωμένο το προϊόν. Και μια χαρά το χαρήκαμε. Το mail του σταθμού ε, είναι η διευθυνσή του, radio Ό,τι στέλνετε εκεί το βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφrenianet.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μα ακούτε τώρα live, μετά οι Και στο YouTube μα βρίσκεται το Official Να πω για μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα. Ο συνάδελφο πολύ αγαπητό Άρισχα Τηστεφάνο έχει βγάλει ένα βιβλίο. Ε, κάναμε αναφορά σε αυτό πριν 10 μέρε όταν μα το είχαν στείλει. με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Πώς τις εντοπίζουμε». Ένας πολύ ωραίος οδηγός προς το κοινό, που καταναλώνει ενημέρωση και προπαγάνδα, τόνους κάθε μέρα, ε, αποκαλύπτει κάποια μυστικά, κάποιες πτυχές, κρυφές, έχει κάνει μια καταγραφή. Είναι πολύ χρήσιμο από το τίτλο «Το καταλαβαίνει ο καθένας εκδόσεις τόπο. Γίνεται η παρουσίαση σήμερα το βράδυ στο ανών Κοδρικτόνους 21. Στο κέντρο της Αθήνας, στις 7 η ώρα. Ομιλητέ θα είναι ο Γιώργος Πλειό, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Χριστόφορο Ζαραλίκο, ηθοποιός, η Ελευθερία Κουμάντου, δημοσιογράφος και βεβαίω ο συγγραφέα του βιβλίου, ο ίδιο ο Άρης Τηστεφάνου. Για όποιον ενδιαφέρεται, σήμερα 28 Νοεμβρίου στις 7 συνέτριανών, κόδρυκτο 21. Αντίστοιχη εκδήλωση θα γίνει και την 4η, στην Θεσσαλονίκη, 7 η ώρα. Στο βιβλιοπολείο Πολυχώρο Μαλιάρη Παιδεία Ανατόλια, Δημητρίου Γούναρη, 39, στην Καμάρα. Αλλά εμεί, εδώ οι Αθηναίοι, προτιμούμε τα Αθηναϊκά προϊόντα. Η Θεσσαλονίκη, αν ενδιαφέρεστε, μάθετε για την εκδήλωση. Και όσοι ενδιαφέρεστε και ασχολείστε πολύ με αυτά, ειδικά το ρόλο των ΜΜΕ στι κρίσιμε αυτέ εποχέ και στιγμέ, είναι ένα ακόμη βιβλίο, ένα καλό βιβλίο, μια πολύ καλή δουλειά, όπω όλοι του Άρη, που διαφωτίζουν λίγο, ξυπνάνε λίγο, σε κάνουν πιο επαρκή. να αντιμετωπίζεις αν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι αλχημείες, μαγειρέματα, επιθέσεις που δεχόμεθα και από αυτόν τον τομέα. Λαός τώρα, μέρος Α. Γεια σου από στόλοι μου. Yeah. Όλοι εσεί υπομονιστέ, θέλω να πω ότι είστε δογματικοί και μέσα στο δογματισμό σα δεν μπορείτε να καταλάβετε το μεγαλείο του ανδρό. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε του ανάδομηνο. Κοίταξε να δει, ο άδενή δεν είναι Γιάλινά, είναι για αρχόν του. Οι αντρίγγε. Δεν είναι ένα γαλλινά. Γειασάλλη, δουλεύει. Έκανε αυτό το ή καλά που λέει, μπαίνει μέσα, βλέπει ο σκλαβενίτε, ανέβασε τα μακαρόνια, Πάσει εκεί, σκλαβενί, γιατί ανέβασε τα μακαρόνια, παζεύονται πολύ και εγώ και να ξεκινήσει η επανάσταση. Τώρα βλέπει εσύ το κινητό σου, εάν σκλαβενεί τα μακαρνια, ανέβασα τιμή. Αν πάμε να την ανεβάζει, θα το δείξα, δεν είναι στο λαμβενί. Τι ανέβασε η τιμή, Από του σκλαβενίτε <συσίλωσες> θα ξεκινήσει η επανάσταση. Φυσικά. Από το ελληνικό σπρωμάρ, θα ξεκινήσει από ένα άλλο που το πήραν τα φαν και διαφημίζει άδειε. Προσπαθώ δεν είναι και το σκλαβί <συσίλωσες> ο άνθρωπο, από εκεί πληρώνεται μάλλον. Μα όχι, κάθε μέρα είναι αλλού. Το φτάσαμε στον γαλαξία. Κάπω έτσι πω θα ξεκινήσει η Επανάσταση. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δηλαδή θα ξεκινήσει η επανάσταση, σαν να λέμε. Εβαίω, από το μακαρρό για του. Μίλακο. Μίλακο. Τι λε, τι είναι αυτά που λε, παλαβωμάρε. Φύγε, Ναι, Γεια σα. Ξέρω ένα ίδρυμα που βασίζεται σε δωρεέ ή όπω θέλετε, πείτε το. Στους κύκλους του έχει φαινόμενα πορνεία, κατάχρηση χρήματο και Μήπως η κυβέρνηση θα κάνει εκεί στο Μαξίμου καμιά συνεδρίαση για αυτό το ίδρυμα, το γνωρίζετε. Δεν ξέρω κάτι, όχι. Καταλαβαίνετε για ποιο ίδρυμα μελάω. Όχι. Είναι Εκκλησία τη Ελλάδα. Με ντροπή, κύριε. Α, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Γεια. Να το πάρετε, γεια σα. Στο μεταξύ. Ακούει σε κλειδώσει στην κουμουνδούρου. είμαι παντού. Παντού με πάντα. Μάλιστα. Στο μεταξύ, αυτά τα βοθροκάναλα μα έχουν γάμισε στον εγκέφαλο, ρε π μου, με αυτό το ρουβίκονα που πήγε στο σπίτι αυτού του. του. Πώς του, λένε, του. του, του... Όχι, ρε. Αυτό, εκεί που κινδύνεψε η δημοκρατία μα, δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Σε αυτό που πήγε να κάνει τον τον Α, το γραφείο χάλια. τον εγκέφαλο, μα Το 5, 10, έλειος. Δεν γίνεται και η δημοκρατία μας, να πεις. Ε, καλά, δεν κινδύνεσαι μια πόρτα τώρα. έμπιστο το έκανε Βάιρο Εβίλιο το σπίτι. Ε, Μιλάνε από πάνω κιόλα. Γροπήσου. Γροπήσου.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 Φίλε Αποστόλη, καλημέρα. καλημέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσει για την Τετάρτη. Ήσαν άψογο όπω πάντα. Είχε έρθει στην παράσταση. Βεβαίω. Άρα, μικρή ρεκλάμα. Αυτή την Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη Θα το πω εγώ. Θα βρω τον Νότο. Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, Αριστεία Καπαμά. Όλοι να είστε εκεί σε 9 το βράδυ. Για να σε βοηθήσω πιο σύμφωνα. Δίπλα την κοπέλα η οποία μίλαγε ή μετάφρασε στα Ιαπωνικά. Αν θυμάσαι καλά. Εσύ ο φίλο τη. Όχι, εγώ ήμουν δίπλα. Ε, πού να σα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 Γερό, δυνατό, ό,τι καλύτερο. Για χαρά. χαρά. Ναι, γεια σα. από κούριερ παίρνω. Και. Για ένα δεματάκι, από κούριερ. Όνομα. Για την κυρία Λεμονιά Μαρία. Σωστά, παίρνω. Μετά τι δύο, αν θέλετε. Ορίστε. Μετά τι δύο μπορούμε να σα βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι παγιδευμένο το τηλέφωνο. Παρακολουθείτε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σα. Να ψηφίσω εσάς εγώ. Είστε, Είμαι Θεσσαλονίκη. Και θέλω να ψηφίσω εσάς γιατί ξέρω ότι πολλοί οι οποίοι θα ψηφίσουν εσάς. Είστε, ρε. Μπορώ, ρε. Για να το λέω Βελόπουλος Στο στον ψηφοφόρο του Ξάνθη βέβαια Κάτι παραπάνω θα ξέρει Εμείς δεν έχουμε λόγο, δεν μπαίνουμε στα εσωκομματικά. Θα μπούμε μάλλον λίγο σε άλλα εσωκομματικά, για να μάθουμε επιτέλου τι είναι οι κομμουνιστές. Για ξέρετε για ποιο μιλάτε, εγώ στη δικιά μου, δική μου, στη δική μου, έχω δική μου, στη δική να έχω κάνει. Γιατί πιστεύω δική μου, στη δική μου, Είμαι ο μου, στη δική προσωπικά. Μάλιστα. Μόλις μου, στη δική μου, στη δική μου, στη δική πάμε Αυτό πράγματι είναι πολιτικό κόστος! Αυτό είναι το πολιτικό κόστος, mm. το άλλο, τι μα κομμουνιστέ μα μα κάνουν τη ασφάλεια τι τι μα κάνουν Με, σχοί, με σχόλια, λοιπόν, το λέω, αλλά με παρουσιάζεις λε με κανένα σοβιετικό, α πούμε, το τι είμαι, έχω, πράγμα είμαι Έλα, εγώ, πράγμα εδώ. Εγώ, αν έχω μόνο ασφάλεια, μόνο δέκα, Την προτιμώ από φορέ. <σφ> Καλά λέει, Πρώτον Και δεύτερον, προτιμάμε την ιδιωτική ασφάλιση, ασφάλιση και ασφάλεια, βεβαίως. Διότι τι να χρειαστούν και τι χρειάζονται τα, το κράτος. Τα δημόσια συστήματα ασφάλισης, όλα αυτά είναι περιτά, ξεπερασμένα. Έχει διατελέσει και υπουργό στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, την κοινωνική, την ιατρική, ένας άνθρωπο που δεν τα πολύ συμπαθεί όλα αυτά, είναι κατά. Γιατί είναι των κομμουνιστών, είναι των ηλίθιων. Ενώ τα άλλα... τα ιδιωτικά ο καθένας όπως μπορεί και τα λοιπά είναι πολύ προχώ και δεν είναι καθόλου ηλίθεια καθόλου ηλίθεια. Η κυρία Φωτίου αλλάζουμε ε, γήπεδο πάμε στο απέναντι η κυρία Φωτίου μας περιγράφει προδιαγράφει τι θα γίνει Έχει. Πρέπει Έχει. να πάμε σε περιγές γρήγορα πήρε. διότι μπορούμε να σώσουμε τη χώρα με ένα Πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει στη Θεσσαλονίκη. Μαρήσετε. Είναι κοστολογημένο. Ξέρουμε ακριβώ τι πρώτε ενέργειε τη κυβέρνηση που θα κάνουμε, ξέρουμε ακριβώς τις πρώτες ενέργειες τη κυβέρνηση που τα κάνουμε. <στολίκη> πάλι Θεσσαλονίκη. Πάλι, πάλι, πάλι κοστολογημένο Όμω και την προηγούμενη φορά και Θεσσαλονίκη κοστολογισμένο και κυρίω είναι οι πρώτε ενέργεια. Είναι πολύ βασικό αυτό να ξέρουμε ακριβώ που θα είναι το πρώτο, το πρώτο όμω νομοσχέδιο που θα περάσει. Εμεί λοιπόν δεσμευμαστε. Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στην διακυβέρνηση του τόπου θα είναι αυτός. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασυντικό κεφάλαιο και από αυτούς που σήμερα ελέγχουν την οικονομία. Τους τραπεζίτες και τα φάντες. Στη χειλή δεν εκλέχτηκε ο απόγονο του Πινοσέτ, Εκλέχτηκε αριστερό πρόεδρος. Η πρώτη του δήλωση ήταν... Η πρώτη του δήλωση ήταν ότι θα καταργήσει το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης που ο Πινοσέτ και εσείς φέρνετε τώρα. Και εμά, το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταργήσουμε αυτό θα είναι. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε το πρώτο νομοσχέδιο της προοδευτικής κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και η διαγραφή μέρους του πανδημικού χρέου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν περισσεύει κανένας. Θα τους επαναπροσλάβουμε την πρώτη μέρα που θα ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Πολλά μαζεύονται για την πρώτη μέρα και αρχίζω και ανησυχώ. Μαζεύονται πάρα πολλά και ξέρω τι θα γίνει. Θα τα κάνουν όλα τα καλά, ακούσαμε εδώ 4-5, την πρώτη μέρα και μετά τις άλλες μέρες που δεν θα έχουν να αρχίσουν τα κακά. Όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά που δεν κάναν τίποτα καλό και την πρώτη μέρα. Γενικώ είναι εδώ, αφορμή πήραμε από τα ωραία κυρία κυρίας Φωτίου, ότι. Είμαστε έτοιμοι, κοστολογημένοι και από την πρώτη μέρα θα εφαρμοστούν αυτά που δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Ακολουθεί λαός το δεύτερο μέρος του. Όχι, όχι, κινητό, χέρια, Έλα, είναι να το χαϊρέψω, λίγο να σηκωθεί. Ναι, ναι, κάτω λίγο, κάνω μια προσπάθεια. Τι κάνεις, ξέρει, καλά είσαι. Καλά, εσύ, Τσόλι. Καλά, μόνο καλά, όσο μπορούμε. Ακόμα Ριζέως, είσαι. Ε, μορυβρωμία, αλλά λίγο, αυτό δεν αλλάζει. Άκου να σου πω κάτι. Ο το οποίο δουλεύει, με το που τελειώνει την εκπομπή, αφήνω λιγάκι μέχρι να κάνω καμιά και ακούω, ρε, φίλε, Τη σπέκουλα είναι αυτή, ρε την αυτάρα. Και δεύτερο, Μωρή βρω μια αλαθήμιο. Πότε έκανε εξώσει σε σπίτια πρώτη καρδιγία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε βρε ψεύτεται. Ποτέ, ούτε που τον νομοθέτησε κιόλα, καθόλου. Είχε προστατευτικό πλαίσιο, Φιλαράκη. Είχε, είχε έλαρε. Άντε, Μωρή, δεν ναι. το προσέξαμε. Ναι, ρε γεια. Άμορφη ψυχούλε μου. Ναι. Μπράβο, καλά που τα λε για να μην λέμε ότι είναι όλοι ίδιοι. Άντε, Μωρή. ψυχούλα ήταν ο Αλέξη. Πήγε εκεί στην κυρία. Δεν είχε καμία σχέση, ούτε. Και μπέρδεψε ο Λαφαζάνε και οι άλλοι το κα αυτό αυτό ακριβώς έγινε λάθος θα κάνουμε αντού bad luck Ελά, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, έβλεπα χθε ή προχθέ κάτι δημοσιοποιήσει εκεί πέρα στο Sky. Μπράβο. Είναι εξή απορία. Έγκυρε. Έγκυρε δημοσιοποιήσει, κοιτάξτε. Περίμενε να... λίγο να δει. Πώ γίνεται ρεσί να είναι μια κυβέρνηση πρώτη με τόσα σκάνδαλα, υποκλοπέ κτλ, κτλ, κτλ. Είναι η αγάπη το του κόσμου. Κου, ε, περίμενε λίγο. Και το κουκουέ με τόσου κερδισμένου αγώνε. Με την ΚΝΕ πρώτο φοιτητικό κόμμα να είναι πάλι στο 5% ρεσί. Μάλλον δεν γνωρίζει πώ λειτουργούν οι δημοσιοποιήσει. Ποιο του και ποιο του πληρώνει. Έτσι, μπράβο. Και κάτι άλλο. Νιώθω υπερήφανο ω Έλληνα που έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου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 Αλλά <σοποιημά> <Α>, δεν είναι <σοποιημά> έτσι. Ο άλλο είναι μαθηματικό και ο άλλο ήταν Έλληνα του εξωτερικού, αυτοί τελειώνουν ανωτάτη παιδεία και περνάνε και οι ιατρικοί εκεί που περνούν οι πελώτοι κάθε χρόνο, δηλαδή ομάδα ιατρών, ψυχολόγο, ψυχίατρο, πατολόγο, καρδιολόγο. Δεν είναι παλαβή δηλαδή για να λέει Αν <σοποιημά> είναι να είπε κανεί για παλαβομάρα κάτι. Έλασε παρακαλώ. Να δίποτα λένε οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι πίλε UFO και οι ναυτικοί να πάρουν και το βιβλίο. <σομίου> Εγώ λέω να πάρω μια ψαρόβαρκα, το μωρό Θα <σομίου> πάρω με μια βάρκα... Το Θα πάνε να βρουν το μαουκά. Και. Όχι, ο Τσάρς Μπέρλι έγραφε το μυστήριο του τριγώνου Βερμούδων. Όπα! Ο Ντόναλτ Ντάκ. Ο Ντόναλτ Ντάκ ήταν εκεί στο τρίγωνο των Βερμούδων. Πάει! και ο πλωτάρχη Ντόναλτ Νταρκούχου είχε γράψει για το σεπτάμενος δίσκος πω στη σελίδα 170-175. Περίμενε, περιμείν γρήγορα να την προλάβω να φτάσω. Ναι, ξεφυλίζω. Ναι, ναι. Ε, τι θέλω τώρα, ο στρατό. Ακούω. Έχει τα καλύτερα αρχεία, ο κράτο. Ποιο τα κράτησε τα αρχεία του UFO το 1946. Τα συνέταξε Πού ο τα βρίσκει πως... κάθε μέρα, τα συνάρτητα όλα. Πού τα βάζει σε μια σειρά όλα, μπορεί να, δε να δε μου πει. Πού δε δε τα έχει κρυμμένα, δε το... πού, πού, πού. Αυτό έχω απορία. Σ αφήνω τώρα, σ αφήνω έλα. Σαφήνω, μην τα κάψουμε τα κείμενα. Όλα βγάλε και ένα για την άλλη φορά. Έλα, γεια. Επικοινωνία, ανθρώπινη επικοινωνία. αυτό ο άγνωστο, όπω λέμε. Και η μαγιά, η μαγιά γενικώ είναι στην Ελλάδα ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε αλλά όταν βλέπεις το μάγκα και έρχεται με δηλώσεις του τύπου δεν μασάμε και πάρτε τα κουβαδάκια σας και πηγαίνετε παραπέρα ε κάπως νιώθεις Έντε λαμάγκε, ντε βοτανίκ Εμείς οι Δημοκράτες, δεν μασάμε Αλλά πήκευθηκε, ξηγέτα λελεπτικ. Και για να το πω στη γλώσσα που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα Τα νταϊλίκια γιοκ Στα ντε και ντε καμπαρέν Τροπή σας, τροπή σας. Είστε δικό μα ο καρεν. Ξίδι, λυπάμαι. Αιντελα φομέντο. Δε τρέπεστε λίγο. Και μπαφιωρέ. Φύγετε μία ώρα αρχίτερα. Μετεγκόμενετε. Ο μπουφέ. Α πάρουν το δικό του ακριβό κουβαδάκι. και α πά να παίξουν αλλού. Και οι αγγελό... μου; Σας παρακαλώ γιατί δεν μπορείτε να Λοιπόν, ας πάρετε και στα άλλα, μάλλον πιο σοβαρά. Ε, δύο επιστολέ Ελπίζω να προλάβω να τι διαβάσω που λάβαμε. Η μία λέει αγαπημένη μου φίλοι, το Σάββατο Ενώ το προηγούμενο σάββατο, απλά δεν πρόλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το θάνατο τη μητέρα μου στο Λονδίνο. Μέχρι την τελευταία μέρα σα ακούγαμε και μα δίνατε θάρρο. Σακολουθώ να σα ακούω βέβαια και γελάω με τον Μαρκών, μόλι τον ακούσαμε πριν θεούλε, λατρεύω την μπρο, το κλκύτα το κινηθίνο που έφυγε και κλέπ τα αστεία ή τα σοβαρά στα αφιερώματα, σα, προστιμή τη μαμά μου, που δούλεψε τέσσερα χρόνια παραπάνω λόγω περγείων, αυτή τη μαμά που αποτεφώσαμε στο κρεματόριο του Walking για να είναι με την Έλληνο Μαξ, Μαξ και τον Έγιλ. Φέτο, στο Λύκειο που διδάσκω Οικονομικά στη Ζηρίχη, δίνω έμφαση στο μαρξισμό και τη μαρξιστική θεώρηση τη οικονομία και τα φέρνω κοντά στην ιστορία τη Ζηρίχη αλλά και τη Ελβετίας μιλώντα για την εποχή που η Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραψε το διδακτορικό τη του Πανεπιστήμιο τη Ζηρίχη. Τι ακούν τα παιδιά και από αυτήν εδώ τη δασκάλα. Δεν το διαβάζω ολοκληρώ, το τρέχω λίγο. Λέει πώ τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτή τη διδασκαλία κτλ. Για μαμά λοιπόν, συνεχίζει. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω να βάλετε σε μια εκπομπή το και σερά, σερά με την Τόρι Day Και αν μπορείτε να με φέρετε σε επαφή με την κυρία Φίσα ή κάποιον από τους δικηγόρους της. Με κάποιους φίλους, ο καθένας τους του δικηγόρου τη, με κάποιου φίλου, ο καθένα για του δικού του λόγου και στο πλαίσιο του διεθνισμού, θέλουμε να καταθέσουμε ένα συμβολικό ποσό για τα δικαστικά τη έξοδα. Αν ο πονό του παιδιού για το γονιό που φεύγει και σε μεγάλη ηλικία, 87, η μητέρα τη, είναι αυτό που αισθάνομαι εγώ, δεν θέλω να ξέρω τι είναι ο πόνο του γονιού για το παιδί που έφυγε όπω έφυγε ο γιο τη. Σημείωση. Η μαμά μου γνώρισε τον παπά μου. Στην πορεία ειρήνη 22 5 του 1966, που ήρθε στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενός διεθνισμού τη εποχή. Όχι, δεν ήταν βουλιοκλάκι, γιατί είναι γνωστή ταινία, ξέρουμε όλοι. Αλλά με τον πατέρα μου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να μεγαλώσουμε ανθρώπινα και χαρούμενα, και αυτό το θέλουμε για όλου του ανθρώπου στον κόσμο. Κοινωνίε χωρί ανθρώπου δεν υπάρχουν και χωρί ανθρωπιά επίση. Ο θατσερισμό δεν θα περάσει. Συγγνώμη για το μακροσκελέ μήνυμα, το κόψα λίγο για να το προλάβουμε. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε. Απλά όταν. Και όποτε μπορέσετε βάλτε το τραγούδι ευχαριστώ για όλα Μαριάνθη. when i was just a little girl, I ask my mother, will i be, will I be, will I be rich? here's what she said to me Έχω και μια δεύτερη επιστολή, επιστολή ενός κονούμαλου που φεύγει, Θύμιο και Αποστόλη. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Γιάννης, είμαι ένα ταπεινό κονούμαλο που σας άκουγε, σας ακούει και θα σας ακούγε για όσο μπορεί διότι είστε καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στη μέρα μου, την ώρα που κάνω δουλειά στο σπιτιού δηλαδή. Τέλος πάντων, σας πάω όπως ο Χριστόδουλος στη Νέα γενιά. Καταλάβαμε. Είμαι 29 χρονών, σπουδαγμένο νέο, με πτυχίο και δύο μεταπτυχιακά, ξένε γλώσσε και κομπιούτερ. Οριακά άριστο, θα έλεγα, καταγόμενο από ένα ορεινό χωριό τη Αρκαδία, με 120 ολόκληρου μόνιμου κατοίκου και με καφενείο. Θαυμαστικό. Σε όλη τη ζωή μου πάλεψα για να μην με πούνε ακαμάτι, για να κερδίσω μια καλύτερη ζωή, όχι με αλλά για να έχω τη δυνατότητα να πάρω κανένα δώρο στη μάνα και τον πατέρα μου. Εργαζόμουν από φοιτητή σε πάγκο Λαϊκή, σε Internet Καφέ, Deliveras. Σε τηλεφωνικό κέντρο, εργάτησε σε χωράφια, με ροκάματα σε οικοδομή, σε ό,τι μπορούσα. Νόμιμα και μαύρα. Αφού ολοκλήρωσα το πρώτο έτο του μεταπτυχιακού μου στο ΙΕΟΣΕΛ, είναι το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ξεκίνησα να αναζητώ μια σταθερή εργασία στο επάγγελμα που σπούδασα και έχω αγαπήσει. Έδωσα κυριολεκτικά δεκάδε συνεντεύξει, Απέστηλα βιογραφικά σχεδόν παντού στον κλάδο, έκανα τελείωτε συνομιλίε με τμήματα HR χωρί κανένα αποτέλεσμα. Λάβανα την ίδια ψυχρή τυποποιημένη απάντηση. Εισαγωγικά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σα και τον χρόνο που μα αφιερώσετε στην εταιρεία μα, αλλά για τη θέση επιλέχθηκε άλλο ή άλλη ή υποψήφια. Μετά από πολλέ φορέ που ζήτησε εξηγήσει, έλαβα απαντήσει ριχέ και επαναλαμβανόμενε μέχρι που μια κοπέλα που έκανε την πρακτική τη στο τμήμα HR μεγάλη ελεκτική εταιρεία λόγω απειρία αποκάλυψε ότι δεν έχω ελπίδες γιατί δεν με συστήνει κάποιο άλλο και γιατί ω φοιτητή δεν είχα παρουσία σε κάποια συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη, τη γνωστή με σήμα το πουλί. Βάζει σε παρένθεση ο φίλο μα, έχοντα νιώσει την απόλυτη οικονομική εξαθλίωση στα τελευταία δύο χρόνια, καθώ πλήρωνα σπουδέ με το επίδομα και δουλεύοντα μαύρα για τα υπόλοιπα έξοδα, δεν αντέχω άλλο. δεν μπορώ την κορυδία όλων αυτών των εργοδοτών, δεν μπορώ το σύστημα αυτό, που αν δεν είσαι μέρος του σε πετά έξω, με νοχλή που ο πατέρας μου, ο μου και ο γείτονα, όλοι οι αγρότες και οι βγήκαν στη σύνταξη το 2021, μετά πολλά χρόνια εργασίας, με ποσά σύνταξης 4-31 ευρώ. Μια χώρα που υπάρχει μόνο για τους Πάτσιδες, το Λιγνάδι, τους Εφοπλιστές, το Airbnb, Και το κάθε λογή Λαμόγιο. Έφτασα σε μια πολύ άσχημη κατάσταση ψυχολογικά και ηθικά, σε σημείο να σκεφτώ να κάνω κακό στον εαυτό μου από τι τύψει. Πήρα την απόφαση να φύγω. Και ό,τι γίνει. Όπω τόσοι πρώην συμφοιτητές μου που μετανάστευσαν, θα το κάνω και εγώ. Μάζεψα χρήματα και έβγαλε εισιτήριο. Σε μια ώρα πετάω. Πάω στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ. Με περιμένει ο κολλητό μου. Το επόμενο email που θα σα στείλω θέλω να με βρει σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που έφεγα από την Ελλάδα. Πληγώθηκα μόνο που άφησα του γονεί μου. Εκείνη τη μάνα μου που δεν ήθελε να μου επιχαιρετήσει ούτε να κλάψει, και πριν φύγω από το σπίτι, μπήκε μέσα και πήγε να φέρει την ξεριστική μου μηχανή, για να μην είμαι σαν παπά εκεί στα ξένα, όπω είπε. Αυτά από μένα. Ήθελα να σα μιλήσω κι εγώ, όπω τόσοι άλλοι. Πρέπει να γίνετε γνωστό ποιοι είμαστε και τι μα οδηγεί στις επιλογέ μα. σας ευχαριστώ για όλα. Καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Με εκτίμηση, Γιάννη. Το επίθετο δεν θέλω να δημοσιευτεί, δεν θα δημοσιευτεί προφανώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Τα ίδια που είπα σε παιδιά που μα στείλαν την ώρα που φεύγανε. τέτοιου τύπου mail και επιστολές, να είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί και κάποια στιγμή και εδώ να είναι καλά τα πράγματα, να μην χρειάζεται να φύγει κανείς από τον τόπο του, να ζει όπω ακριβώς θέλει, με τις κλίσεις που έχει, με τα ταλέντα που έχει, με τις σπουδές που έχει, με το μισθό που έχει, τις παροχές που δικαιούται κάθε άνθρωπος, με την ελπίδα και την ευχή, όλα αυτά εδώ να συμβούνε, πολύ σύντομα, όνειρο είναι, στόχος είναι, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνω τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα μωρή πρεσβυτέρα, να σου πω κάτι. Είχε πει παλιά ο ασχηδίτος ότι ήταν ποιος πηδάει καλύτερα, λέει, ο φτωχός ή ο πλούσιο. Πραγματικά αυτό είναι. Στη συνέντευξη δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις γιατί είναι πολύ παλιό. Και τι απάντησε. Τι? Ότι ο πλούσιο πηγαίνει καλύτερα διότι το χρήμα είναι αφροδυσιακό. Να σου πω κάτι, αυτό ο Παπαντόκη είχε λέει κάτι βίλε στη ραφίνα, κάτι τσιπάκια και κάτι τέτοια. Απ' την ναι. αγάπη του Θεού, δεν είναι τώρα. Μην Απ' φανταστείς. την αγάπη του Θεού, ναι, ναι. Να σου πω, επειδή εγώ σογοποιώ ότι με χριστιανό Ορθόδοξο και πιστεύω, ξεχνάνε ότι ο Θεούλη ήταν με γαϊδουράκι, ούτε καν μπουλάρι. Ε, που κάτι... γαϊδούρι ξεκίνησε και το κάνει πόρσε. Ενώ δεν είναι αυτό που νομίζει. Πόσο άλλο έκανε το νερό κρασί. Έτσι έκανε ένα upgrade Πούμε, ένα upgrade, κατέβασε το καινούριο που λέμε. Κα, κάτι γουρούνια που τα συναντάω σχεδόν κάθε μέρα με κάτι Mercedes, με κάτι BMW, του θυμίζω ότι ήταν γαϊδουράκι γαϊδουράκι μικρό και κοντούλικο. Εντάξει, τελικά ο ασθενή είναι. Αλλιώ ο Πασόκο θα είχε πει: Όταν έχει χρήμα, το ανοίγουν οι ωρέκοι. Όλε οι ωρέκοι του ανοίγουν. Δεν έχετε έλξη όμω προ το ίδιο φύλλο, δεν έχετε επιθυμία προ τον άντρα. Έλα από άλλο σε πέρα άλλο θα σου πω. Κατάρχή είναι πολύ ωραίο θα λέει ο Θύμισό για τη γυναίκα που χάνει το σπίτι. Της. Πρέπει να μα όλοι διπλατισμένα αυτά τα καθάραματα του τραπεζικού. αυτά τα καθάρματα του πολιτικού που αφήνουν του τραπεζικού να κάνουν τι κατασκευέ. Με το λαφαζάνη την Κωνσταντοπούλου και το Βαρουφάκι, διαφανώ κάθε αλλά του έβομαι στο θέμα των τραπεζικών. Η γεροβασί μου έπρεπε να φάει πολύ για όλη και εκεί πέρα. Μενόμου σου ΣΥΡΙΖΑ γίνονται πλησηριασμοί προ τη κατοικία και όλα αυτά. Δεν μπορούμε οι σιριζέκνία να μα παίζουν έτσι Αλλαλλιώ γιατί όπω έλεγε και ένα σύνθημα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε από τι μήνε και η ειδωνία, έχασε από τι συντάξει και την πρώτη κατοικία. Και κάτι άλλο που θα το συνδυάζω τώρα και με του πληθυσριασμού. Όταν σου πήρε ο Τσεντάι σου είπε ότι θα σου επιτεθεί και του πες, περίμενε να γίνει πρώτα η παραστάσει για να γίνει διαφημίσει. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο του έχει πει ότι θα σου επιτεθεί και του έχει θέσει περίμενε να ξεκινήσει μια παραστάσει για να γίνει διαφημίσει. Μήπω έχει το μυαλό σου κάποιον ιστοποιό που διαφημίζει η τράπεζε που παρουσιάζει ένα θεατρο με έναν. που έχει σχέση με την Κομωτική και μια Ισπανική πόλη ο οποίος δεν το έβλεπε κανείς και μετά από το ότι όταν έδιωξε την ξανθιά τηλεπερσόνα διαφημίστηκε και, πάντων, και... Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, αυτό, αυτό να θυμόμαστε εντάξει γιατί όταν γίνεται η πληστηριασμή πρώτη κατοικία, να θυμόμαστε ποιος ηθοποιός διαφημίζει συνέχεια τράπεζες και μα το παίζει Μεγάλη η τάση μεταξύ έχει φαεί αυτό ο οποίο λένε ρε, ο Σκυλακάκη. Φόρε που βγαίνει και λέει με νόμο του Βέρα Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Μετά την άλλη μέρα δεν είπα εγώ έτσι. Μπρε με λάκι, αφού υπάρχει το ηχητικό. Κόψε κάτι. 23 του 19. Ποια κυβέρνηση υπήρχε, να μου θυμίσετε, που βγήκε το σπίτι τη κυρία αυτή στον πληστηριασμό. Ποια κυβέρνηση υπήρχε, πρώτη κατοικία. Ημερομηνία δημοσίευση πληστηριασμού 23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 Ναι, δάς, θα σου έρθει πολύ το ρεύμα ρεμανάρι μου. Ξέρει ποιο το, το θέμα τώρα. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πια. Επειδή πλησιάζουν εκλογέ, να δείξουμε καθαρά ότι στηρίζουμε τη Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, πάντω το πλυντηριάκι του κόσμου. Όρσε ζώνε. Πλυντήριο βάζετε κάθε τρει και λίγο να σου πω ό,τι θέλετε. του καθαρίσουμε, μωρέ, να βγουν καθαρίσει τι επόμενε. Ε, ναι, μωρέ, γιατί εντάξει, α πούνε επόμενε να φύγει από πάνω τη Σιλίδα οι Πολλοί. Ξέρει τι λένε, το Πολίτο η κάνει το παιδί μαράτα. Ε, ορίστε τι είπε τώρα. Τίποτα, τίποτα. Άντε,